Στίχη 41-44, το δίλεπτο τη χείρα. 41. Και αφού ο Ισού εκάθισε απέναντι του θησαυροφυλακίου του ναού, έβλεπε πόσο πολλή λαό έριπνε χάλκινα νομίσματα στο θησαυροφυλάκιον. 42. Και πολλοί πλούσιοι έριπτον πολλά. Και ήλθε μια πτωχή γύρα και έριψε δύο λεπτά του τέστιν ένα κοδράντιν. 43. Και αφού προσεκάλεσε τους του μαθητά του, είπε νε αυτού. Τα λέγω ότι αυτή η πτωχή χείρα έχει ρίψει περισσότερον από όλους αυτούς που ρίπτουν στο θησαυροφυλάκιο. 44. Και έρριψαν αυτοί περισσότερον, διότι όλοι έριψαν από εκείνο που τους επερίσευε. Αυτοί όμως από την τελείαν πτωχία και στερησήν της όλα όσα είχεν, όλην της την περιουσίαν έρριψαν.